οι οχτροί και του φιλέψαμε. Η δορυπαίγια χωρί ιδέα. Κλέψανε, λένε όλοι μα, κλέψανε. Κλέψανε κι αυτοί. Πιστέψανε, κλέψανε. Ανάπηροι, παιδιά συνταξιούχοι. Τι πεταμένη μισθωτή προνομιούχη. Έχουν προνόμια κι αυτά τους και αυτά του επιτίτεται. Και θα πληρώσουν τα χρήματά που Του δίνετε μην τσαλακώνεστε. Τον κορμποσέξτε. Και θα σα δώσουν το κρύο. Τρέξτε. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Μια ακόμα Παρασκευή. Νο Real FM στου 97,8 στην Αθήνα. Στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Για να κανέλθει το μικρόφωνο. Νάντση Κανέλη, αδερφούλα μου, στη Μουσική επιμέλεια στο τηλεφωνικό κέντρο Ειδώρα, Χατζία Θανασίου. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να ακουστεί χωρί τη Μαρία Χριστοδούλου που έχει σήμερα τον Νίκο στα χέρια τη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, για να ξεπερδεύουμε με τα τεχνικά, Real και ενώ μήνυμά σα στο 1960, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κινητό. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή, γράφετε ό,τι θέλετε, στο βίντεο Το ότι θέλετε δεν είναι σχετικό. Αν αρχίστε να κατεβάζετε, καντήλια της Ανάστασης, Χριστουγεννιάτικα, οφείλω να ομολογήσω, θα τα διαβάσω, ενδεχομένω και να ενοχληθώ, να συγχυστώ ή να χασκογελάσω, αλλά δεν θα τα μεταδώσω. Στο τηλεφωνικό 211 δεν λέγεται λόγο αυτό, λέγεται άμυνα υπερτρίτων και δίτων ακροατών, γιατί ε, σαν να έχει παραγίνει το θέμα, αν διάβαζε κάποιο σήμερα στο Twitter πώς έχουν αντιδράσει οι Έλληνες στην εκλογή των συντηρητικών Και το κέρδος το μεγάλο Του uh, Boris Johnson στην Αγγλία Και το Brexit Νομίζω ότι θα νόμιζε ότι Ή όλοι Άγγλοι είμαστε Ή το Big Ben βάρεσε κάποια στιγμή στο Σύνταγμα Και δεν το πήραμε μυρουδιά Ή εν πάση η Οι από εμα είναι Και οι άλλοι μισοί έχουν να τα βγάλουν πέρα με εργατικούς Δηλαδή αλλιώς δεν εξηγείται Τέτοιο φανατισμό, αυτό που δεν είναι καν φανατισμό, είναι αυτό που θα λέγαει κανένα φανατήλα Ούτε μπορούσε κανένα να φανταστεί, εγώ τουλάχιστον από αυτά που διάβασα, ότι μπορεί κάποιο να ενδιαφέρεται τόσο πολύ στην Ελλάδα, χωρί να έχει και συνέστηση τι σημαίνει αγγλική πολιτική εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικώ αγγλική πολιτική εντό εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδοσιακά για τα ελληνικά και τα μεσανατολίτικα ζητήματα. Δηλαδή για όσα μας βασανίζουν αυτό τον καιρό Στην Ανατολική Μεσόγειο Και επειδή την ίδια ώρα Μπροστά από σχολείο securityades, Προσέξτε, securityades, Ιδιοκτήτες, μέλη Υπάλληλοι security, Εταιριών security Που υποτίθεται ότι παίρνει security για να αισθάνεσαι ασφαλής Βγάλανε μέρα, μεσημέρι Μες απόγευμα, μπροστά από σχολείο Πιστόλια και άρχισαν να πυροβολούν 7 άτομα, οι μισοί του άλλου Έχουμε τρει νεκρούς τέσσερι που έχουν φύγει, ένα στο νοσοκομείο να χαροπαλεύει, με γονεί τρομοκρατημένου, κάποιοι από αυτού, παίρναν την τελευταία στιγμή τα παιδιά του τα απόγευμα, τι 5 η ώρα από το σχολείο. Και αυτά να είναι με εταιρείε security. Δηλαδή είναι το security που αισθάνεσαι γενικά στην, έτσι, στην ελεύθερη αγορά. Εκεί που μπορεί να αγοράσει ασφάλεια, μπορεί να αγοράσει Πώ να αγοράσει φέρετρο το οποίο έχει και τηλεοπτική οθόνη μέσα. Έχει γίνει και έκθεση αντίστοιχη. Μπορεί να αγοράσει, αβέβαιο είναι, άμα είναι πολύ ακριβό θέση στο νεκροταφείο. Εκεί όπου το ταξικό πρόσημο δεν έχει αφήσει τίποτε όρθιο ε, από πλευρά λογική και εξαρτάται από ποια σκοπιά βλέπει κανεί τα πράγματα. Δεν θα ασχοληθώ σε αυτή τη φάση στην έναρξη με τα ελληνοτουρκικά. Γιατί περιμένω να δω πιο ψύχραμα από εσά, Πού θα πάνε τα στρατεύματα του Χαφτάρ Αν θα φτάσουν μέχρι την Τρίπολη Και αφού θα φτάσουν μέχρι την Τρίπολη Αν ο Χαφτάρ θα λέει την επόμενη το πρωί Αυτά που λέει τώρα και που νομίζουμε ότι μας αρέσουν Και έχουμε ήδη τοποθετηθεί Επίσης θα ήθελα να ξέρω Αν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή Στα νησιά μας Είναι μόνο αυτά για τα οποία Και δεν είναι για παράδειγμα η επικείμενη κακοκαιρία, τα πλημμυρισμένα γεφύρια, οι κακοί δρόμοι, τα σχολεία που στάζουν ή τα σχολεία στα οποία μπροστά μπορεί κάποιο να παίζει πιστολίδι και για να μην μιλήσω καλύτερα για την Κρήτη εκεί που το πιστολίδι είναι λίγο πιο εύκολο αλλά δεν συνέβη αυτό εκεί, συνέβη εδώ στην Αττική. Επομένως, τι να σας πω, ας ξεκινήσουμε καλά. Με κέφι, στίχοι μουσική απόδοση, σοφίτα, παράτατα. Μπορεί να είναι και μία λύση Η θα κρύψει το βλέμμα που θέλει με τρέλα. Να φτάσει εδώ, Αθάς το στο ξαναπώ. Πώ είναι περίπτωση, τις κόρτε λέξει. Τα λόγια που θέλεις να δίνει, διπλορισμό παρατάτα παρά τα Τι ουσία Φαντασία ανακαλτά. Η τύχη και ατυχία, οι κόμπινε στο χτέλι, και εσύ ψάχνει την προσωπική σοφία. Σου λέω εγώ, το δύσκολο εδώ είναι το λογικό να αρνείτε, μετά τι θα δείτε κουμάντο η τρέλα να χεις καλά <Το> τα μάτια σου ανοιχτά δεν είναι πάντα αυτά που θα τα φέρει από εκεί θα τα παίπεται ο γάιδαρος πετάει παρατάτα και κοίτα την ουσία παρατάτα τελεί φαντασία να κατά η τύχη και ατυχία, η τυχεία η συνδυαστική ταινία χτένι και στη ψάχνει στην προσωπική σου Εδώ τη Περιφέρεια το πεδίο του Άρεο δεν θα ανάψει απόψε, θα ανάψει αύριο. Ε, σε ένδειξη πένθου, γιατί ευνηδιάστηκαν από τον θάνατο, έπεσε από τον τέταρτο όροφο τα αίτια, ο τρόπο και για το περί ακριβώς ακριβώ πρόκειται δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, το ακούσατε και στο δελτίο. Απλώ το λέω για όποιον μπορεί να έχει σχεδιάσει να πάει προ τα εκεί. Ένα υπάλληλο 45 μόλι ετών τη Περιφέρεια και έτσι αποφάσισε η Περιφέρεια. Κατά την άποψή μου μια χαρά έκανε και το αποφάσισε καλό θα ήταν και σε άλλες παρόμοιε περιπτώσεις και κυρίως σε εργατικά ατυχήματα εργαζομένων στο σώτα να υπήρχε μια παρόμοια ευαισθησία και εκτός εορταστικής περίοδου Λοιπόν σας έλεγα ότι πλησιάζοντας προς το Αιγαίο και εδώ θέλω και την γνώμη σας τα τουρκικά ή μας έχουν αναγκάσει έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα το τελευταίο καιρό να συζητάμε τα ζητήματα εξαιρετικά επιδερμικά και να μην θυμόμαστε. Να μην θυμόμαστε πότε και από ποιους επί 40-45 χρόνια τώρα σέρνετε αυτή η ιστορία ε, αναγνωρίστηκαν ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Να μην ξεχνάμε πως γκριζάρισαν περιοχές με πολύ λιγότερα από ένα αιμόγιο στα πλαίσια της έρευνας και διάσωση. Να μην ξεχνάμε ποιοι φώναζαν πολύ νωρίς Την χάνει τα μέλη και οι βουλευτές Και οι φίλοι όσοι ήταν σε θέση να παρακολουθούν του κουκουέ, Όταν ήπουλα κομμάτια της έρευνας και διάσωση Κατέληγαν να αντιμετωπίζονται το Αιγιοανίκη στα ψάρια του Τώρα ε, αν το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του Θα πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε όνομα στα ψάρια Και τώρα που είπα ψάρια Έτσι για να σας κάνω και λιγάκι ε, να χα, χαμογελάστε. Γιατί όπως και να το κάνουμε με λαμπιόνια είναι οι μέρες Αυτές εξεβράστησαν όνοκα και έστει Ψάρια με μορφή Πέους Ή στις Ηνωμένες Πολιτείες Έχουν και ένα επιστημονικό όνομα Ούτε το θυμάμαι ούτε με νοιάζει να σα το πω Με νοιάζει ότι οργίασε το Twitter. Γέμισαν φωτογραφίες παντού Μοιάζουν με τις δικές μας φούσκε. Αυτές τις φούσκες που βγαίνουν κάτω στην άμμο Και πολλοίς χρησιμοποιούν για δόλμα όταν ψαρεύουν Και έχουν και το, την αντίστοιχη ονομασία του ΠΕΟΥΣ Την καθημερινή αυτή που χρησιμοποιούμε εμείς αυτά τα δολώματα Λοιπόν και υπάρχουν άλλοι που λένε Δεν μποτάξα να ξαναπατήσω σε παραλία Και άλλοι που λένε να σπεύσουμε σε παραλία ε, Και κάπου εκεί ξεχάστηκαν τι λέει ο Τραμπ για την Αγγλία, τι τη λέει η Αγγλία για την υπόλοιπη Ευρώπη, τι λέει η Ευρώπη για την Αγγλία και κυρίω ξεχάστηκε το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και στη Λιβύη και στη Μέση Ανατολή γίνεται πόλεμο. Πόλεμο, κύριε Λελεκτό, πόλεμο. Πόλεμο, δηλαδή υπάρχει αίμα, υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν πρόσφυγε που θα έρθουν ή δεν θα έρθουν εδώ, πάντω πρόσφυγες είναι. Και τι μα έλεγε το κύμα, ξέρω εγώ, αναρωτιόταν καλύτερα από εμένα, ναι. Ο Χρήστος Νικολόπουλος παίζοντας τη μουσική και γράφοντας την, η στίχη να είναι του πιθαγόρα και η Χαρούλα Αλεξίου από τον τίτλο Εμφύλιο Έρωτας, τέτοιον δεν έχουμε γνωρίσει στην Ελλάδα, εμφύλιο έρωτα δεν έχουμε γνωρίσει, εμφύλιο ναι, έχουμε γνωρίσει και μας έλεγε το κύμα, τι μας έλεγε το κύμα πέρα από το λαύριο, ο λαός είναι το θύμα θα το δείτε αύριο. λέγε το κύμα πέρα από το λαβρίο. Όλα ως είναι το θύμα, θα το δείτε αύριο. Και μα, λέγε το κύμα, πέρα από το λαβρίο. Όλα ως είναι το θύμα, θα το δείτε αύριο. Πώ ήταν ελιζομονισαν, αδέρφη μου, φωνιάζου μου. Πώ ήταν ελιζομονισαν, αδέρφη μου, φωνιάζου μου. Και μα έλεγε το κύμα πέρα από το αυρίο. Όλα είναι το θύμα, θα το δείτε αύριο. Και μα ελέγχε το κύμα πέρα από το αύριο. Όλα όσα είναι το θύμα θα το δείτε αύριο. Λοιπόν, δεν λέω κι εγώ, δεν θα μάθω κι ένα μήνυμα τέτοιο. Γιατί κι εγώ εξυπλάγει, όπω κι εσεί. Μου γράφει ο Κώστας ειλικρινά από τη Στουτγάρδη, κύριε Καρέλη. Θα σα εκφράσω την επιθυμία μου. Σα θέλω για πρόεδρο τη Δημοκρατία, γιατί μου αρέσει ο τρόπο που αντιδράτε και ο τρόπο που εκφράζεστε. Θα ήθελα να δω αν θα το κάνετε και από θέση ευθύνη, με εκτίμηση ο ακροατή σα. Καταρχήν, φίλε μου, για να είμαστε ειλικρινεί, είμαι σε θέση ευθύνη και μάλιστα πολύ μεγάλη θέση ευθύνη. Είμαι 20 χρόνια βουλευτή, εκλεγμένη, ούτε θυμάμαι πια τον αριθμό των εκλογικών αναμετρήσεων. Και άρα δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχω αναλάβει τις ευθύνες να εκπροσωπώ όχι μόνο αυτούς που με ψήφισαν αλλά και αυτούς που δεν με ψήφισαν με τον ίδιο τρόπο έκφρασης και το ίδιο ύφος που λέτε ότι σας αρέσει. Το δεύτερον δεν εκφράσει ποτέ μου κανενός είδου φιλοδοξία για μια τέτοια θέση και εξεπλάγινε κιόλα που είδα το όνομά μου σε μια λίστα ονομάτων φερωμένων ως ε, ανθρώπων που θα ήθελε μία μερίδα του κοινού να τους δει ε, στη θέση του Πρόεδρο Δημοκρατίας και όχι μετά από υποβολή αιτήσεων ε, ή προθέσεων για κάτι τέτοιο και επειδή θέλω να τον τελειώσω αυτόν τον μύθο σας λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό μας σύστημα ε, περιορίζει όχι την έκφραση του Πρόεδρου τη Δημοκρατίας αλλά το τι μπορεί να κάνει όταν διαφωνεί. Και επειδή ξέρεις ότι είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να διατηρεί το δικαιώμα του να διαφωνεί με κυρίαρχες πολιτικέ, νομίζω ότι από μόνο του σου απαντάει, προσπαθώ να σου απαντήσω με την ίδια τρυφερότητα και τον ίδιο σεβασμό που έγραψες στο μήνυμα. Ο φίλος μου, ο Γιάννης από τον Μπρούκλιν, που προχωρφανώς παρακολουθεί πολύ στενά τα ελληνικά πράγματα... Ελληνικά χρηματιστήρια SA είναι μια έγκυρη ανώνυμη εταιρεία. Πρέπει να έχει καταστατικό, διοικητικό συμβούλιο και διευθύνοντα σύμβουλο ή διοικητικό συμβούλιο και ποπτικό συμβούλιο, νόμιμο ελεγχτή και αναπληρωτή κτλ. Ο Όμιλο Αθηνών, όμιλο χρηματιστηρίου Αθηνών, παρέχει υποστήριξη στην ελληνική κεφαλαία αγορά. Διαχειρίζεται τι οργανωμένε αγορέ μετοχών και παραγώγων την εναλλακτική αγορά και εκτελεί καθάριση και διακανονισμό συναλλαγών κτλ. Περίπλοκα μου φαίνονται όλα αυτά. Δεν τα ξέρω, δεν έχω σχέση με το χρηματιστήριο, αλλά για να το λε εσύ, κατάξαξε ξέρεις παραπάνω από μένα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, κυρία Γρυφαλιά Παύλα Λιάνα Κανέλη, παρένθεση μάλλον, επιμένει να με λες και με το βαπτίστικό μου, πώ και με ποιο νόμο, ποια κρατική υπηρεσία του επιβλέπει. Δεν είμαι πρόχειρη αυτή τη στιγμή να κατεβάσω, άλλωστε πράγμα που θα μπορούσε να κάνει και εσύ, τον νόμο περί ίδρυση και λειτουργία του χρηματιστηρίου. Δεν ξέρω τον ιστορικό του κανονισμό, δεν καταλαβαίνω σε τι αποσκοπεί η ερώτηση και επειδή δεν το καταλαβαίνω θα σε καλούσα να αφήσουμε το χρηματιστήριο αυτό και να πάμε στις καλλιτεχνικές μας αξίες. Να πάμε να διασκεδάσουμε έναν άνθρωπο που βρίσκεται πολύ γενναία στο νοσοκομείο παλεύει φανερά, δεν το βάζει κάτω, της αρρώστιας του καιρού, δηλαδή την επάρατο όπως λέγαμε παλιά του καρκίνο Είναι ο Θεό ο Μικρούτσικος Που σε στίχους κόστα Τριπολίτη Τραγουδάει ο ίδιος Αυτοσταρκαζόμενος πίσω Στο και λεγόμενον Λερών 1989 Άρλεκ Νομίζω ότι θα καταλάβεις πολλά πράγματα Ενδεχομένως Ακόμα και την ε, λειτουργία Του χρηματιστήριου Γιατί κακά τα ψέματα Το βλέπω και εκεί στη Νέα Υιόρκη. Με διάφορους τύπους να μαζεύονται και να βράνε καμπανάκια Ξέρω από κάτω ότι δράματα προκύπτουν από τα χρηματιστήρια Και ξέρω και πόσο νοιάζεται η για τον καθημερινό άνθρωπο Οπότε εμένα ώρες ώρες όλα αυτά μου μοιάζουν λίγο Άρλικιν Προτιμώ να το στείλω λοιπόν το μήνυμα α, Στον Θάνο, τον αγαπημένο, το Μικρούτσικο Μου λένε πώ διάσκευναζεις κάτι δίσκους και το τσιν κι εγώ τους λέω επίσκευάζεις τη μοναξιάς σου το ευζύν μου λένε και διασκευάζεις με κάτι και το τσιν κι εγώ του λέω, επισκευάζει τη μοναξιάς σου το ευσύ. Τα ρούχα σου μου λένε, βγάζεις Φράδι δεν έχει να ησυχάζει. Και εγώ του λέω, μακάρι αμήν. Μου λένε βγάζεις κάτι δεν έχει να ησυχάσεις Και εγώ του λέω μακάρια μην Είχε φτύσει πριν και έχω του λέω Θεοθεώνει. Το μυθιστόριμα, αρλεκίν. Μου λένε τώρα ξενερώνει μ' αυτού που είχε φτύσει πριν. Κι εγώ τους λέω δικαιώνεις, το μύθι στο Τον ερωτάζου λέν πληρώνεις, I love στις μπλούζες, σιδερώνεις, κι εγώ τους λέω μην έρθεις μην. Ερωτάς, σου λελπυρώνεις I love στις μπλούζες Σιδερώνεις εγώ τους λέω Μην έρθεις μην Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Κι πεδαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι Έχουν προνομιούχοι να διορθώσω, λάθος, Σα είπα ότι το επεισόδιο μεταξύ των δύο των μελών των πιστολέρων των δύο εταιριών security έγινε στην Αττική, δεν έγινε στην Αττική, έγινε στι στις τη Βιοετία. Ιστορικό όνομα, ιστορική περιοχή. θεσπίες που θα πρέπει να ανοίξετε το λεξικό να θυμηθείτε. Να μπείτε, να YouTube πάρετε και να Google Του έχουμε ξεχασμένου, του θεσπίες που α, φύλαξαν. Α, φύλαξαν, τι φύλαξαν, θερμοπείλε. Τέλος πάντων, ε, α μην την πιάσουμε την κουβέντα, είναι οι 700 που δεν κολλάνε στου 300, ποτέ σε κάθε αναφορά που κάνουμε για τους 300. Σε κάθε περίπτωση όμως, ε, αν αληθεύει κάτι που σέρνετε στα ρεπορτάζ, δεν είναι, είναι πολύ πρόχειρο το ρεπορτάζ όλων αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολύ νωρί, αυτό έγινε πολύ νωρίς σήμερα το απόγευμα, ε, ότι όλο αυτό έγινε για το συμβόλαιο φύλαξης του σχολείου. Σε πια είναι τρόμος το παιδάκι μου, να έχεις παιδί, να νομίζεις ότι στο το σχολείο. Να θεωρήσει ότι είναι φυσικό και λογικό να υπάρχουν ιδιωτικοί σεκιουριτάδε να φυλάνε τα σχολεία. Εγώ δεν το θεωρώ φυσιολογικό. Αυτό κατά αυτό από μόνο του καθόλου. Και την ίδια ώρα οι σεκιουριτάδε έξω από το σχολείο, ακόμα και αν, πρόκειται, και αν δεν πρόκειται για το σχολείο για κάτι άλλο, να παίζουν μπαμπού με πραγματικέ σφαίρες και να καταλήγουν τρει άνθρωποι στο χώμα και ένα στο νοσοκομείο, με αφήνει άφωνη. Πώ θα σα το πω, Με αφήνει άφωνη. Αλλά τώρα σε πολιτικό επίπεδο μπορεί να σε αφήσει άφωνο ποτέ. Το καινούριο παρατσούκλι του Τραμπ που απέκτησε και ελληνικό όνομα. Θα λέγεται Θάνο, το μικρό του. Θάνο Τραμπ, ο ίδιο το αποφάσισε να το ξέρετε. Ε, κυκλοφόρησε τη μούρη του στο Twitter. Στα πλαίσια τη εκστρατεία του, τώρα που τον πάνε και οι δημοκρατικοί τον παραπέμπουν για μία σειρά από πράγματα. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα να φαγώ χρόνο από την εκπομπή μου γιατί παραπέμπεται ο Τραμπ. Μικρή σημασία έχει γιατί παρενεύει, λέει. Μα τι εκλογέ. Λοιπόν, ε, διάλεξε ω ρόλο. Να παρουσιάζει τον εαυτό του ω αναπόφευκτο. Λέει: Είμαι αναπόφευκτος, Θα κερδίσω. Και το αναπόφευκτος το έχει πάρει από το θάνατο. Ποιο είναι ο θάνατο τώρα. Πάντω δεν είναι ο θάνατο μικρούτσι ο έτσι. Ούτε καν ο θάνατο πλεύρη σε αυτή τη φάση. Για να είμαστε σοβαροί, είναι ο θάνατο, όνομα που το διαλάξανε από το θάνατο, γιατί παραπέμπει στο θάνατο, σε αυτού του avengers, του καταστροφεί. Και αυτό είναι το απόλυτο κακό, ο απόλυτος καταστροφέας Με μία του κίνηση εξαφανίζει το μισό πληθυσμό της γη στην ταινία Με μία του κίνηση εξαφανίζει το μισό σύμπαν, τους μισούς πλανήτες Αυτός θέλει να εξαφανίσει τους μισούς δημοκρατικούς Με επικεφαλή στην πελόζη που έχει κινήσει τη διαδικασία Και έτσι αποφάσισε ότι θα είναι ο τιτάνας του σύμπατος Η ελληνική μυθολογία βλέπετε προσφέρεται για παρερμηνίες εντελώ. Στο κάτω-κάτω της -κάτω γραφής ότι η τελευταία φορά που πλησιάσαμε τη μυθολογία του Τραμπ ήταν διαστόματος Τσίπρα που τον αποκάλεσε διαβολικά καλό. Άρα ως διαβολικά καλό είναι αναπόφευκτος άντρα κλάση. Προτιμώ ένα άλλο άντρα μου πάει. Πολύ πιο τρυφερό, πολύ πιο ζεστό από τη Μαρία Φανταβού, ε, Φαραντούρη σε ε, μουστίχου και μουσική του Φρανκο Κορλιάνο στα κάτω Ιταλίτικα, δηλαδή αυτά που είναι και ελληνικά μαζί, και θα το καταλάβετε, δεν μιλάει για θάνατο εδώ. Εδώ μιλάει για μετανάστευση. Και μιλάει για τον άντρα που θα πάει στη Γερμανία να βρει δουλειά. Και κλαίει, κλαίει. Μου τη φατία θα ακούτε, που σημαίνει για τη δουλειά, για τη δουλειά. Τίποτε άλλο. Για τη δουλειά του, για τη δουλειά του. Το κλαίοντα με θα το καταλάβετε ακόμα και στα κάτω Ιταλίτικα. Λοιπόν, ας ξεφύγουμε από τους αντρακλάδες και ας πάμε σε αυτούς που επιμένουν ακόμα και σήμερα πολύ δημοκρατικά να μην ξεχνάνε ότι ξέρουμε από προσφυγιά και ειδικά διαλόγους οικονομικούς. galleria che tu non mi pensi su my love switching i you love su dei var dei virai mamma li sto fing going off on our pai and pai damo poi bistema spane di calio sturomedusenachorano του ελληνικού και τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Τουλάχιστον Αγία τη του ελεύθερου μαραπέδια, που Να ο μου ste cu di bandaches ste quei do sono stau do massage ste penso sto terreno penso sto scodino che sti mi nera il vulle monta allí pe thenio και να ευχαριστήσω το φίλο Γιάννη που λέει ότι είναι ειλικρινή η απάντησή μου από το Μπρούκλιν. Για το χρηματιστήριο και την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Λοιπόν, σου λέω ότι ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, η οποία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο συστήθηκε το 1991 τροποποιήθηκε και οριστικοποιήθηκε με νόμο του 1995 γκουγκλάρισε τα να δεις πως εκλέγονται τα μέλη πως δεν εκλέγονται τα μέλη, τα εκτελεστικά και μη και πως ο πρόεδρος της Επιτροπής της Κεφαλαίου Αγοράς, καλείται από την Αρμόδια Βουλή την οποία και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει, υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων στον πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Οικονομικών. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι μια α, τροφή που σου επιτρέπει να το ψάξεις μόνο σου παραπέρα. Η φίλη μου η Ελένη μου λέει α, α, «Ωραίες καλησπέρες για μένα και την Άνση». Περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στο Θάνο που μελοποίησε τον αγαπημένο μας και λατρευτό Νικόλα της Ματζουρία η Ελένη από τα Καμίνια με αγάπη και φιλιά ολόβαθα από την καρδιά της ε, όπως λέει ο ποιητής ναυλώνει τρικάταρτο Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει άλλα πράγματα που θα τα συζητήσουμε μετά από ένα τραγουδάκι και α, έχω και από τον Κωνσταντίνο μία πρόταση, την οποία πρέπει να τη μελετήσω για να σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω βέβαια σήμερα στην εκπομπή. Προτιμώ να σταθώ τώρα για λίγο στην Ειρήνη από την Πρέβεζα, επειδή, όπω λέει και η Νάνση, μα το ραδιόφωνο μηδενίζει αποστάσει. Και με αυτό μεταφερόμαστε όπου θέλουμε. Θα σα μεταφέρω μέρες που έρχονται στην ιστορία. Στην ιστορία με το κοριτσάκι με τα Σπύρτα, αυτή τη γνωστή χριστουγεννιάτικη ιστορία τη παγκόσμια λογοτεχνία που είναι φανταστική ιστορία ή σκληρή πραγματικότητα, αναρωτιέται η Ειρήνη από την Πρέβεζα. Σε κάποια σπίτια τα παιδιά μετράνε τα παιχνίδια τους, σε κάποια άλλα μετράνε τα άστρα και κάπου αλλού μετράνε τις πληγές τους. Καλό βράδυ, με αγάπη από την Πρέβεζα η Ειρήνη, με αγάπη από την Άνση και μένανε, ναι. σε όλους και όλε όμως. Από την περιοχή του Πογονίου στην Ήπειρο, ένα παραδοσιακό τραγούδι, για τον ήλιο που βασιλεύει, έτσι ώστε να μπορεί ένα παιδί να δει τη νύχτα τα και να τα μετρήσει. Στο τραγούδι, ο Δημήτρης Μιστακίδης που έχει κάνει και μια εξαιρετική διασκευή του 2019, έτσι γιατί και στην Άνση και σε μένα αυτός ο ήχος αρέσει αφάνταστα. Ποιος βασιλεύει κι ημέρα κι ο μου απ' την αγάπη δε σε και σε κοκκινήσε σε φίλησε και σε κοκκινήσε. Το φεγγάρι κάνει βόλτα στι αγάπη μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο στι αγάπη. Τη αγάπη μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο. Στη αγάπη σου το κήπο. Το φεγγάρι κάνει βόρτα. Στη αγάπη την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο. Μου, το μου γράφει ο Παναγιώτης Κυρία Κανέλη Εχθές άκουσα τον κύριο Καρανασόπουλο Να μιλάει για τα κόκκινα δάνια Είπε να τα πληρώσουν οι μέτωχοι Εμένα τι μετοχές μου στην αγροτική Ποιος να μου τους πληρώσει Γιατί πρέπει να πληρώσουμε εμείς οι πόλοι Στις μετοχές σου στην αγροτική Με τις τράπεζες δεν τα όλοι Ήθελε να γίνεις τραπεζίτης, αγόρασες μετοχές, έκανες επένδυση στις τράπεζες Και τώρα πού βρεθήκαν οι τράπεζες Και δεν μου λες όταν οι τράπεζες δίνουν θαλασσοδάνεια Και χάσανε τα λεφτά του υπόλοιπου κοσμάκι Και τις καταθέσεις και τα μνημόνια και τα PSI Και το ένα και το άλλο ε, Και τις κεφαλαιοποιήσεις που τις έχει πληρώσει όλες ο ελληνικός λαός Τι δηλαδή δεν σου πλήρωσε τις μετοχέ του ελληνικός λαός Όταν πλήρωνε τις των τραπεζών. 90 δις είναι πόσα είναι που χάθηκαν μόνο στις τελευταίες δύο ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών γιατί οι Έλληνε ακούνε τράπεζε και τρέμουν τώρα κακά τα ψέματα και εννοούσε να τα πληρώσουν οι μέτοχοι των τραπεζών αυτοί οι οποίοι ρισκάρισαν τα λεφτά των ανθρώπων και των κόπων του που κατατέθηκαν στις τράπεζες αυτή είναι η πραγματικότητα όχι γιατί περιμέναμε να κοπούνε οι α, καταθέσεις για να το καταλάβει ο κόσμος όχι για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν ως δανειολήπτες είτε είχαν καταναλωτικό δάνειο είτε είχαν προσωπικό δάνειο άσε καλύτερα το στεγαστικό δάνειο και άρα τα κόκκινα δάνεια είτε τα μικρότερα για μικρές επιχειρήσεις που φαγώθηκαν από 2, 3, 5, 10 ε, μεγαλοκαρχαρίες όπως πάντοτε συμβαίνει Τώρα αν μου θέτεις το δίλημα αν είμαι με τις τράπεζες ή με τον κόσμο Ε, με τον κόσμο είμαι, ας πληρώσουν οι τράπεζες κι αν είσαι και μέτοχος, να πληρώσεις και εσύ. Λέει, λέει, λέει, ο Γιάννης Κότσερας και ο Άρης Δαβαράκης και ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος που έχει βάλει τη μουσική. Λέει, λέει, λέει, λέει και καταραίει Ύστερα για τίποτα δεν σκέει Στου δρεμού την άκρη παραπέει Λέει, λέει, λέει Κάθεται στο σπίτι της και κλαίει Τα παραμυθάκια Όμω η αλήθεια τη την καίει, ω λοιπόν να μην την αγαπώ! Λέει, λέει, λέει, όλα τα μετράει. Στα ψηλά βαλκόνια τραγουδάει. Δε χαμήλα παραπατάει. Λέει, λέει, λέει, μα όταν σταματήσουν τα ρολόγια, όλα αυτά θα μείνουν στα λόγια. Πιέζει λοιπόν και χύμα από τα υπόγεια. Βασκευή τόπο στα λιθινόρια. Η αγάπη του Αγγελού, το φτερό. Αστρακτοφόρο, γράψω τα να στηθώ. Λέει, λέει, λέει, πίνει και με φάει. Τα μαργαρίτα για τη Τίποτα για μένα δεν κρατάει. Λέει, λέει, λέει. Μα όταν σταματήσουν τα ρολόγια. Όλα αυτά θα μείνουν στα λόγια. Διο λιγότυπο χίμω τα υπόγεια. Μα και δει το πώ θα λιπινό. μετράει, στα ψηλά βαλκόνια τραγουτάει, πέφτει χαμηλά παραπατάει λέει, λέει και ξαναλέει μα όταν σταματήσουν τα ρολόγια όλα αυτά θα μείνουνε στα λόγια γιες λοιπόν μου απ' τα υπόγια πας και δεις το του αγγέλου το φτερό Μπορώ για να δω λέει, λέει, λέει, όλα τα μετράει στα ψυλά βαλκόνια τραγουδάει. χαμηλά παραπατάει. Λέει, λέει, λέει, μα όταν σταματήσουν τα ρολόγια όλα τα θα θα μείνουνε στα λόγια. Πιέζει λοιπόν στη χειμώνα, η πόρτα Μπα το πώ θα λυθεί. Λέει, όλα τα μετράει στα ψυλά βαλκόνια Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Τι πεθαμένη στο προνομίου Να είμαστε λοιπόν εδώ και ο φίλος Κωνσταντίνος μου διατυπώνει ως εξής την ερώτηση τη διαβάζω όπως είναι γιατί με άφησε άναυτης Ήπαν θα τη μελετήσω στην πραγματικότητα μου του νταμπλάς έτσι που διάβαζα Λοιπόν ερώτηση γιατί δεν κάνετε εσείς προσωπικά με κεφαλαία Μία πρόταση, να μπείτε στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος, εγώ, να πάτε στις Ηνωμένε Πολιτείες, εγώ και να τους πείτε, είτε τα σύνορά μα τα εγγυάστε, ή τα μαζεύετε και φεύγετε. Εγώ θα πάω να το πω αυτό. Μέσα στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος θα φτάσω στη Γκώσιο. Μ' αρέσει ψησί σίγουρος ότι θα φτάσω πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, έστω να το προτείνετε στη Βουλή δεδομένου ότι έστω, το ξέρω ότι ισχύει, δεν θέλουν να βγουν από το ΝΑΤΟ, αλλά άλλο ΝΑΤΟ και άλλο βάση αμερικάνικε χωρί κόστο. Λοιπόν, προφανώ απαντά στο έξω η βάση του θανάτου που λέμε εμεί στο ΚΟΚΟΕ. -E, έχει την ψευδέστηση ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί κάποιο να το ζητήσει και όχι να το απαιτήσει και να το διεκδικήσει από τα κάτω, δηλαδή με λαϊκές θέσει, κινητοποιήσει, ψήφου. Πε το όπω θέλει. Με οποιαδήποτε μορφή, πάλι όμω, η οποία έχει υποχωρήσει τα μάλλα και νομίζω ότι κάποιο προσωπικά. Μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, την ιστορία, τις βάσεις και πάει λέγοντας. Λοιπόν σου προτείνω να πάρεις μέρος στην κλήρωση. Έχω πέντε λευκόματα εξαιρετικά και μάλιστα ολοκένουργια από την σύγχρονη εποχή και είναι έκδοση της κομματικής οργάνωσης ατικής του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδας για την απελευθέρωση της Αθήνας και την ε, ταξική σύγκρουση του Δεκέμβρη Είναι ιστορία, αναμνήσεις, χρονικά, πολιτική και κοινωνία Όλα αυτά μαζί σε αυτό ένα συλλογικό έργο ε, Που ε, αφορά ε, στο, στην επέτειο των 75 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας Αυτή είναι η αφορμή για την έκδοση Και στη σύγκρουση του Δεκέμβρη του 1944 Έκδοση τιμής και μνήμης στους αγωνιστές του Κομμουνιστικού Κόμματος και του μα που προσφέρεται για χρήσιμα διδάγματα. Έρχονται μάλιστα για πρώτη φορά στο φω ντοκουμέντα της περίοδου στην οποία αναφέρεται και γι' αυτό έχει επιστρατευτεί και έχει χρειαστεί και απαιτηθεί η συμβολή του Αρχείου της Κετικής Επιτροπής του Κομιστικού Κόμματος Ελλάδας. Λοιπόν, οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211 200 θα έχουν από ένα τέτοιο εξαιρετικό αλμπούμ όλοι όσοι θέλουν επίσης να το παρακολουθήσουν και να το δουν και από κοντά να ζωντανεύει μέσα από αντάρτικα τραγούδια και να ακούσουν και την Λουιζα Ράζου που είναι μέρο του πολιτικού γραφείου α, του κόμματος υπάρχει η εκδήλωση στις 7 η ώρα την Κυριακή δηλαδή μεθαύριο στο γήπεδο του Sporting θα υπάρχουν δοκουμέντα και διδάγματα για το 1944 την απελευθέρωση της Αθήνα και την ταξική σύγκρουση του Δεκέμβρη θα τραγουδήσουν η Ριταντονοπούλου, ο Δρογόση, ο Θωμαίδης, η Μουσάδη, η Μαριάννα Πολυχρονίδη, ο Κώστα Τρενταφυλλίδη, ο Τσακνή και ο Φάμελο, η ενορχήστρονη του Θήμιου Παπαδόπουλου στι 7 η ώρα στο Σπόρτινγκ. Όσοι πιστοί προσέλθετε, υπάρχει και συναυλία εκτό από την ομιλία αφιερωμένη στο Αντάρτικο Τραγούδι. Οπότε είναι καιρό να μετρήσουμε τα χ και τα βάχ μα. Κατά Μπάμπι και Μάνο Ελευθεριού σε στίχους. Το αχ το χαρίσανε το βαχ το βραστο δρόμο το πήραν αχί και να μην μένει μόνο. Σαν ειδωλό Σύνεμα με σέρνει στο χαμό σου και να λατρεύω τύφλα μονάχα το ειδόλος μου. Σαν ειδόλος σου ξεπληνά αμαρτίες και Άγιος για τις γνώστες αιτίες. Το <σφίλω> Αχ μου, το χαρίσανε <σφίλω> το βάχ το βράστο <σφίλω> δρόμο το πήραν <χειρά, σφίλω> να έχει συντρόφια <σφίλω> και να μην <σφίλω> μένει μόνο μου, το χαρίσανε το βάκτο βράστο δρόμο το πήραν αρχίσει δρόφια και να μην μένει μόνο Σαν ειδωλό του κι και μόνο η σοβία δέσμα για μένα επιμένει. Σαν ιδόλο σε πιστέψα σου ξεπληνά αμαρτίες και αγιώσω ονόμασα για τις γνωστές αιτίες Το αχ το χαρίσανε το βάχ το δρόμο το πήρα να η δροφιά και να μην μένει μόνο μου το χαρίσανε το βάκτο το δρόμο Το πήρα να έχει συντροφιά και να μην μένει μόνο Και εκεί που κάθομαι μου έρχεται ένα μήνυμα γραμμένο στα γερμανικά Ξέρω τρεις γλώσσες και μία τα ελληνικά τέσσερις Γερμανικά δεν ξέρω, Κακομήρα. Λοιπόν, έχω όμω εδώ φίλου και συνεργάτε. Είμαστε όλοι εδώ στο σταθμό, ο ένα να βοηθάει τον άλλο να. Ε, βγαίνει ο συνάδελφο έξω, πάει, το καγκουγκλάρει, το μεταφράζει από τα γερμανικά στα αγγλικά, οπότε εγώ το μεταδίδω ακριβώ όπω μου ήρθε από τον Γκέοργ. Αγαπητή κυρία Κανέλη θα ήθελα να σα πληροφορήσω ότι είχα την τιμή να δω το φω του κόσμου στη λαϊκή δημοκρατία τη Γερμανία. Μέχρι αυτή τη μέρα. Έχω έντονες μνήμες της σοσιαλιστικής μου πατρίδας στην οποία λέξεις όπως η ενότητα, η αγάπη και η ειρήνη και η ελευθερία και ο σοσιαλισμός έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Στις μερινές μέρες, δηλαδή στους τωρινούς καιρούς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα δούμε όλα αυτά και να τα νιώσουμε γιατί η προπαγάνδα του καπιταλισμού εναντίον της λαϊκή ε, ε, δημοκρατίας της Γερμανίας και της Σοβιετική Ένωσης έχει, μας έχει οδηγήσει σε μια ατελείωτη ε, πάλι. Η απάντησή μας είναι ότι η πάλι, ενάντια στον καπιταλισμό και τον φασισμό συνεχίζεται ο Έρη μας έδειξε το δρόμο για το σοσιαλισμό. Πολλά ευχαριστώ. Την ώρα που το έλεγε, έπαιζε σαν σήμερα, σαν σήμερα ε, η φάτσα του ο, ο Χόνεγκερ <laughs> στην τηλεόραση, στο βουβό. Οπότε, εγώ το μόνο που μπορώ να χαρίσω στον Γκέοργκ. Είναι ένα τραγούδι γραμμένο πίσω το 1947. Ευτυχώ που υπήρχε στην playlist να γυρίσω εκεί πίσω, σε μια εποχή μετά τον ναζισμό, ε, όταν εδώ ο εμφύλιο ακόμα μενόταν. Και μιλάει για μια σκληρή καρδιά Ερωτική αλλά όχι μόνο Η στίχνη της Κορίνας Κίτσα Ο Θεοδωρής Παπαδόπουσε Κάνει τη μουσική Μαρία Κανελοπούλου και ο Θάνας Πολύδωρας Διασκευή το 2013 Γιατί δεν με λυπάσαι Ανέστητη καρδιά Γιατί πια δεν θυμάσαι Μια ξέχαστη βραδιά που μες στην αγκαλιά μου μου είπες με καημό Πως δεν θα νιώσεις άλλης αγάπη τεν Για σένα ξενυχτούσα μεθούσα ως το πρωί Μου είχες καταντήσει μαρτύριο τη ζωή Και τώρα που έχω γίνει πια πτώμα ζωντανό Γελάς που υποφέρω γλεντάς και εποπονώ σκληρή Σις και μετανοώ για την ασάγα Και με τα για Λοιπόν, μπήκε ο Χημόνα. Έχει αρχή στο Κρύο. Να παρακολουθήσετε και την Μετρολογική υπηρεσία και να ακούσετε τι προειδοποιήσει τη ειδικά σε τοπικό επίπεδο γιατί μπορεί να έχουμε και και καλό είναι. Όποιο δεν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να μην βγαίνει στου δρόμου κάτω από αυτέ τι συνθήκε, δεν ξέρει από πού θα σου ήρθει Το εννοώ δηλαδή το δεν ξέρει από πού θα σου έρθει. και κυρίω να μετρήσετε τη δυνάμει γιατί πολλοί μείνουν με αυτοκίνητα που νομίζω ότι μπορούν να περάσουν έναν πλημμυρισμένο δρόμο. Ένα κάτι και μετά βρισκόνται να παρασέρνονται και να παραδέρνουν κάτω από συνθήκε που δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Υπάρχουν όμω άνθρωποι που τι αντιμετώπισαν στην ιστορία τι συνθήκε, και μάλιστα ηρωίκα. Οπότε έχω τρει διπλέ για την Κυριακή. Στι 15 μεθαύριο να σας στείλω στο θέατρο της ημέρα, στη, στην οδό γεννήματα 20 στους Σαμπελόκυπους, εκεί που είναι εύκολο να φτάσει κανένας και με το μετρό Πανόρμου, να πάτε να δείτε την παράσταση ο Νίκο Πλουμίδης, που αναφέρεται στη ζωή και αγωνιστική δράση του μαρτυρικού ήρωα του κομμουνιστικού κόμματος Νίκο Πλου, Πλουμίδη, που ανεβαίνει για πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή. Ο Γρηγόρης Χαλιακόπλος έχει κάνει την έρευνα Ο Βασίλος Σοκολοβός έχει κάνει τη δραματουργική επεξεργασία και τη σκηνοθεσία Νομίζω ότι θα το χαρείτε γιατί θα ανοίξει το κεφάλι σας Θα αρχίσετε να βλέπετε τι μπορεί να είναι ήρωας Πώς μπορεί να μένει πιστός στην ιδεολογία του, στο κόμμα του, στον άνθρωπο Και έχει και νόημα να ακούσετε από το σανίδητο θεατρικό και παρακάτω φράση από την απολογία του ενώπιον του στρατοδικείου για να αντιληφθείτε το μέγεθος του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του. Τιμή έχω. Εγώ. Έχω πάνω απ' όλα τη τιμή του κομματός μου. Λοιπόν, α, επειδή ε, όπως έλεγε ο Πλουμίδης κύριε πρόεδρε, κύριε στρατοδίκες πρέπει πρώτα απ' όλα να τοποθετήσουμε τη δικαζόμενη υπόθεση στα σωστά της πλαίσια. Η υπόθεση που δικάζεται δεν είναι υπόθεση κοινή δεν είναι υπόθεση κατασκοπία, αλλά υπόθεση πολιτική. Είναι υπόθεση ιδεολογική. Δεν δικάζεται τον Πλουμίδη στα δράση του Α ή Β εγκλήματο, αλλά τον δικάζεται σαν κομμουνιστή ηγέτη. Λοιπόν, οι πρώτοι τρει που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.208.200 θα έχουν τρει διπλέ προσκλήσει. Και αν θα πάτε στην παράσταση, τριμμένο ή παλιό, καινούργιο πρώτο ή δεύτερο, πάρτε και ένα παλτό. Ο καιρό είναι πια χειμωνιάτικο. Και όπω λέγανε το 40, ο Δημήτρη ο Καμπίση, ο Πάστα Σκοφινίδη, και ο Τούντας, μπήκε ο χειμώνα. Η Παλτουδιά, αλλιώ πώ. Έτσι για μην είναι το τραγούδι, Η Παλτουδιά. Μπήκε ο χειμώνα και ο κόσμο και στα έχει χάσει. Σε παλτούν για καινούργια να αγοράσει Μα το δικό μου κι ανε παλιό σε παλτώ Ράγκο δεν δίνω κι ούτε νοιάζομαι γι' αυτό Το κρύο, θα την περνώ στην αγκαλιά σου, μεγαλείο. Κι όταν το τζάκι μα χαμένη, πηγαίνει μπισκό. Θα με θερμένη, το φίλη σου, το ζεστό. Θυμόμαστε εκεί δυο απ' τις εννιά. Να μην μας πιάνει ξεροβόρη παγωνιά Το πιο θέρεμο καλόρι φέρνει τα φίλια. Σαν θα κοιμόμαστε, μου αγκαλιά Βγήκα στην πόλη, οι οχτροί του νόμου Λίσαν. Οι οχτροί κι εμεί γελούσαμε.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 εμείς πηγαίναμε τη δουλειά Πέρα τη μέρα Μήκα στη πόλη. Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί πίστέψανε, Έχουν προνόμια κι αυτά Μου γράφει ο Δήμος, ο φίλος μου ο Τζαμαλούκας Σύντροφος Καλησπέρα, είμαι αυτός που σου είχα γράψει αρχές Απριλίου από την Oman's no Πάνω στη γέφυρα που Δανία και Σουηδία εγώ δεν είμαι σίγουρο αν θα σε ήθελα πρόεδρο τη Δημοκρατία. Εγώ καθόλου. Όσο και αν σε βρίσκω πλήρω κατάλληλη για τον τίτλο, πολύ περισσότερο κατάλληλη και πολύ περισσότερο πατριώτη Ελληνίδα από όλα τα βαρύγκουπα ονόματα που έχουν ακουστεί και παίζουν στου μπουκίδε του, του στοιχήματο. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν γνωρίζω κατά πόσο θα σε άφηνα να λειτουργήσει και να υπηρετήσει τον υπέρ του αυτό θεσμό απρόσκοπτα και όπω εσύ θα έκρεσαι χωρί πιέσει και εκβιασμού. Συνάμα και αυτό είναι το σπουδαιότερο Δεν θα ήθελα να σε στηριθώ από το πόστο που σε βάλαμε Και σε ψηφίζουμε και σε στηρίζουμε και σε καμαρώνουμε κάθε μέρα Γι' αυτό άσε άλλου να εκτεθούν Όπως πούμε με τον πρόεδρο Και κάτσε εκεί που είσαι, καλή συνέχεια Και πολλά χαιρετίσματα από τη Σκανδιναβία Το διάβασα γιατί έχει και μια άλλα Και ένα συντροφικό χιούμορ Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό Δεν παίζω σε αυτό το παιχνίδι τη ονοματολογία, Δεν μου περνάει καν από το μυαλό. Να είμαι ένα άνθρωπο που με το εκλεγμένο με το κουκουέ 20 χρόνια μέσα στη Βουλή λέω όχι σε ένα σύστημα, να πάω να το υπηρετήσω από οποιαδήποτε άλλη θέση μου φαίνεται αδιανόητο. Ακόμα και αν πιεζόμουν, πού να σπόδρα, παιδάκι μου δηλαδή. Σε, με το μαχαίρι στο λαιμό δεν το κάνω. Και σε τελευταία ανάλυση δεν είναι ένα να αναρωτιέσαι, δεν γίνεται κουκουέ άνθρωπο να υπηρετήσει το αστικό σύστημα και μάλιστα από τη θέση του μη εκτελεστικού Προέδρου. Σαν και αυτήν που έχουμε εμεί εδώ. Δηλαδή, τι να κάνω, να εκδώσω προεδρικό διάταγμα που λέει ότι καλά κάνουν και κόβουν τους μισθού και κόβουν τι συντάξει, και κόβουν. Δηλαδή, δηλαδή, σου περνάει από το μυαλό, εμένα δεν μου περνάει από το μυαλό. Και για να πάμε και στα διεθνή, έλεγα θα με γράψει τώρα μετά τον Μπόρι Τζόνσον ο Ανδρέα από το Λονδίνο, και μου γράψε Hello, λοιπόν, from London. Παράλληλα με το εκλογικό αποτέλεσμα στα βορειοδυτικά τη Ευρώπη, το ΝΑΤΟ θωρακίζει τα Βαλκανικά του σύνορα το άλλο άκρο. Ο Στόλτερμπεργκ, λέει ο Ανδρέα, επιβραβεύει χθε τον Πρωθυπουργό Μπορίσοφ για τη βουλγαρική παρουσία στο ΝΑΤΟ. Ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει το πόσο σημαντική είναι η Τουρκία στη μάχη κατά τη τρομοκρατία. Θα σημειώσω ότι μια εβδομάδα πριν, ο Στόλτερμπεργκ δήλωνε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα παρεύει να λύσει κανένα ελληνοτουρκικό θέμα και αυτό δεν το λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά η καθημερινή. Η ανάγνωσή μου στη γραμμή των Βρεξιλών. Στο εσωτερικό να γίνουν όλα όπως βολεύονται οι τόπιοι ηγέτες Αρκεί να μην πειραχτούν τα σύνορα του οργανισμού με τον έξω κόσμο Are you happy? Σημείωση για όποιον ακροατή δηλώνει πολιτικός τουρίστας Το Elizabeth Tower, ανεπίσημα Big Ben Υφίσταται αναστήλωση Οπότε ελάτε μετά το 2021 Αν θέλετε καλή φωτό με το ρολόι Για να τον ακούτε, ζει στο Λονδίνο Ξέρει την κατάσταση εκεί Την υφίσταται θα έλεγα εγώ σε ένα σημαντικό βαθμό. Ε, να έχετε κατά νου εγώ πιστεύω ότι θα συμβεί σε πολύ μεγάλο βαθμό θυμάστε τι λέγαμε παλιότερα για τους Άγγλους και του τους Άγγλους και την παρέμβαση των Άγγλων τώρα που οι Άγγλοι θα είναι εκτός Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μεγαλώσουν τις παρεμβάσεις τους σε παταχού της γης από την Ευστραλία την Ινδία, το Πακιστάν το Αφγανιστάν μέχρι τον Καναδά περνώντα από την Κύπρο τη Μέση Ανατολή και πολλά άλλα πράγματα θα δούμε ενδεχομένω και εγγλέζικες ταινίε και παραγωγές του BBC με μια ανάλυση της σύγχρονης μορφής κατασκοπίας στο Τον στο Άντεν σε και αυτές που βλέπαμε με τα κοντοβράκια σε παλιότερες κινηματογραφικές ταινίε και αυτό το απικιοκρατικό χρώμα της στολής της Άμου με το καπέλο το εγγλέζικο και το σπαθί που όλα τα καθαρίζει στο όνομα της Βασίλισσας οπότε σε έλεγα αγάπη μου όχι την Αγγλία καλέ, ηρεμήστε λέει η σε στίχους και μουσική Φίβου είναι και καινούριο και γίνεται και η Ξέρω τι πήγαινε να πεις με μη το πει καθόλου. Πριν το πιστο σκέφτηκα, λάθο μου που σε εμπιστεύτηκα. λαθος μου για πάτι μου που σε έλεγα. Αγάπη μου. Πριν το πιστο αισθάνθηκα, δρόμο πήρα λαθος Λάθο μόνο πάτι μου που σε έλεγα. Αγαπη μου. Αυτό που πήγαινες να πεις ας μείνεις στα χαρτιά σου πριν το πίστο σκέφτηκα λάθος μου που σε εμπιστεύτηκα λαθος μου και απάτη μου που σε λέγα αγαπήμου Πριν το πιστεύστατη καναθος δρόμο πυραχτικά λαθος μονοπάτι μου που σε λέγα Τι πήγαινε να πει και μην ξοδεύει, Λόγια. Τι το πιστεύω και φτιάχνω. Λάθο μου που σε εμπιστεύτηκα. Λάθος μου και απάτη μου που σε λεφτά. Αγαπητοί μου, πριν το πιστέ στα δικά, λάθο δρόμο πήρα. Καθίκα, λάθο μονοπάτι μου. Που σε λέγα αγαπητή μου. Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλο τη εκπομπή. Τα μηνύματα σα όμω είναι εδώ. Ο παραγγελό μου γράφει τα κατάλαβα απόλυτα αυτά που είπε. Πήρα μετοχέ για να κερδίσω. Έχασα την προκειμένη περίπτωση. Έγινε σκάνδαλο. Τι θα γίνει με αυτήν. Έχασε απλώ. Αυτό θα σου λένε. Όποιο μπαίνει σε τέτοιο χορό, μόνο χαμένο μπορεί να βγει. Λοιπόν, ο Κώστας από την Καλαμάτα. Ρεκόστα, κάποια στιγμή στην επόμενη εκπομπή βρε έναν τρόπο να μου απαντήσει γιατί είπατε όχι στο 5G. Λοιπόν, ο κατευνασμό και η υποχωρητικότητα οδηγεί σε πολεμική σύγκρουση. Καθηγητή σύγχρονη ιστορία στο Απιθύτα, ο Γιώργο Μαργαρίτη. Όλοι μα όλοι οι καθηγητέ και ειδικοί αυτό λένε και καλά λένε, δεν θέλει και πολύ μυαλό. Αφού οι Τούρκοι ξέρουν ότι πάντα μα πάντα μα πάντα θα κάνουμε πίσω και θα πάρουν αυτό που θέλουν γιατί οι πολιτικοί μα είναι απλά προδότε. Έλα, κόφτολι δεν είναι κανένα. Ε, με τόση ευκολία το, το ξεύουμε βαριές λέξεις δεν είναι προδότες ε, δεν είναι είναι η πολιτική που έχει επιβληθεί να κάνει πίσω στο δίκαιο του ισχυρότερου και στο μεγαλύτερο group συμφερόντων εδώ και 45 χρόνια που είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ και τώρα πια και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ακούσουμε πολλές στηρίξεις, πολλές ωραίε κουβέντες μεγάλες, τη δύσκολη ώρα όμως όπως πάντοτε θα είμαστε μόνοι μας και πρέπει να σκεφτούμε πόσοι από είμαστε διατεθειμένοι να εμπλακούμε σε έναν πόλεμο για τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών χωρίς να έχουμε συνέστηση ότι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι μέχρι κεραίας, μέχρι τελευταίας ψυχής σε αυτόν τον τρόπο πρέπει να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά για τους λίγο. Άκουσέ τους λίγους όλο, ό, όλα τα άλλα κόμματα πώς μιλάνε. Α, και πώς προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση που οδηγεί με μαθηματική ακριβία στη συνδιαχείριση. Τι αρχίζουν και λένε όλα, για δείτε το. Για ψάξτε το καλύτερα, για ακούστε και τι συζητήσει που θα γίνουν πάνω στον προπολογισμό, γιατί όλοι γι' αυτό θα μιλήσουν. Γιατί είναι ευκολότερο να μην μιλάνε για αυτόν καθ' αυτόν τον προπολογισμό, αλλά να μιλάνε για όλα αυτά παράλληλα με αυτό ή να εξηγούν εξαιτία αυτών αθλειότητε που μπορεί να κρύβονται μέσα στον προπολογισμό. Πώ πρέπει ε, να το αντιμετωπίσουμε, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής άμα του ακούσει, τη λένε ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, συνδιαχείριση έχουμε. Και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ Γιατί να μην έχουμε και με την Τουρκία Αφού έτσι είναι ο καπιταλισμός Πρέπει να μοιρασόμαστε τα σπιγάς Για λογαριασμό κυρίως των αφεντικών Που πρέπει να τις κατέχουν Θέλει προσοχή Το λέει η κυβέρνηση, το λέει η Το λένε πάρα πολλά κόμματα ε, Η έννοια των συνόρων Σε αυτήν την παγκοσμιοποιημένη οικονομία Πάει να καταργηθεί Γιατί ξέρετε κάτι Την πατήσαμε Μιλάμε για οικόπεδα, μιλάμε για γαλάζιες πατρίδες, θαλάσσιες πατρίδες. Αν έχει σύνορα δεν έχει σύνορα, η θάλασσα στην πραγματικότητα ο πόλεμος είναι για τα σύνορα. Και όσο ο πόλεμος γίνεται για τα σύνορα, τα οποία έπρεπε να γίνεται λάστιχο, ε, θυμηθείτε πόσες αποφάσεις πάρθηκαν κατά καιρού από το Κόσοβο μέχρι την άλλη άκρη τη γη και καταλήξανε σε τραγωδία για τους λαούς. Και έρχεται και η δώρα και με ε, όχι, αν χα είναι τον αμερόληπτο το εξής ερώτημα που με αφήνει ξέρει, μα αφήνει ξέρει. τη γενοκτονία των διατραμέζων πότε θα την αναγνωρίσει η Αμερικανική Γερουσία λέει ο Ανδρέας και έχει δίκιο ο Ανδρέας έχει δίκιο, δεν αναγνωρίστηκε ποτέ τώρα όμως ανοίγουν business και εκεί οπότε άκρη δεν έχει ουρανός είναι γραμμένο Το 1964 η Μουτσάτσου το είπε το 8. Μουσική είναι του Νότι Μαυρουδί και στοίχη του Γιάννη Κακουλίδη. Αρχίζει η εκπομή. Καμιά φορά αναρωτιέμαι με την κούραση τη Παρασκευή άλλο όλα καλά. Να είστε καλά και εσεί που ακούτε, να είστε καλά και εσεί που στέλνετε μηνύματα, να είστε καλά σε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και κυρίω που παλεύετε έξω από την Ελλάδα, ποτέ την πατρίδα. Φαντάζομαι ότι την αγαπούν πάρα πολύ αυτοί που διώχτηκαν από την πατρίδα Λόγω κακών εργασιακών συνθήκων και δεν τιμήθησαν ποτέ Λοιπόν α, ο Αριστίδης μου γράφει Καλησπέρα Λένα ο ένας Πλουμπίδης υπήρξε ένας σύγχρονος Λεωνίδας Αυτό μόνο α, Νομίζω ότι θα συμφωνήσω μαζί σου γι' αυτό και το διαβάζω Ο Κώστας αυστηρεύει Σκληραίνει. Στείλτε κι άλλο τα παιδιά σα στη Βουλγαρία, Έλληνε να σπουδάσουν. Πηγαίνετε τώρα για γιορτέ στο Μπάνξο για διακοπέ. Και εσεί, ελληνικέ επιχειρήσει, πηγαίνετε στη Βουλγαρία γιατί οι Βουλγαρία είναι φίλη μα, όπω είπε και ο πρωθυπουργό του, σήμερα θα στηρίξουν σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία. Σίγουρα. Και έχει και αποσιοποιητικά. Τα ίδια ξέρει πόσα χρόνια τα ακούω για τη Βουλγαρία. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσα χρόνια τα ακούω για τη Βουλγαρία. Πόσα χρόνια ακούω για του γείτονε διαφορετικά πράγματα και ποτέ δεν σκέφτομαι τίποτε άλλο παρά το σε τι βασίζεται αυτή η γειτονία. Γιατί είναι άλλο πράγμα να βασίζεται σε λαού, και άλλο πράγμα να βασίζεται σε συμφέροντα, φίλε. Και ειδικά όταν τα σύνορα προ του υποστηρικτέ μα, τα ευρωπαϊκά, είναι κλειστά. Και από την άλλη, στου νατοικού μα συμμάχου, είναι ανοιχτά και πρόσφυγε. Πηγαίνει ανοιχτά, πει είναι κλειστά. Τώρα που θα έρθουν και οι Άγγλοι να κάνουν ο κουμάντο εκεί που έχουν τι βάσει του, μέσα στην καρδιά τη Μεσογείου, να δούμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Νικόλας μου γράφει, Ο Νίκο μου γράφει, Λέω να, να δω πώ θα πείσουμε κόσμο. Α, έρχεται η ζωή και βοηθάει γι' αυτό. Εγώ σου το λέω απευθεία. Ο πατέρας μου που δεν έχει ψηφίσει ποτέ κουκουές, άκουσε το ραδιόφωνο και του άρεσε πολύ. Ελπίζω να μην είναι η πρώτη φορά στα 8 χρόνια. Αλλά κι αν είναι η πρώτη φορά, πες του ότι ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά ιδεολογικά καμία σχέση. Πώς μας έχει υποτίσει έτσι η μικροαστική ζωή. Αυτόματα πες το. Αυτόματα πες το. Που νομίζουμε πως γίναμε και αστική και μεγαλοαστεί. Τραπεζίτες με πέντε μετοχές ο ένας από τη μία τράπεζα και τρεις δεκάρες καταθέσει ο άλλος στην άλλη. Και πάμε στον Νικόλαο το με τον οποίο και θα κλείσω. Καλησπέρα Λιάνα και χρόνια πολλά. Όπω πάντα είναι απόλαυση να ακούω την εκπομπή σου, ιδιαίτερα όταν έχω μπροστά μου ένα μεγάλο κείμενο που χρειάζεται τελική επιμέλεια. Τελικά, εκείνο που με συνδέει μαζί σου είναι η μουσική, είναι ο λόγο και είναι και η κριτική σκέψη. Το κλωθογύριζα στο μυαλό μου, καθώ δεν έχουμε πολιτικά κάτι κοινό. Δεν χρειάζεται όμω όταν έχουμε όλα τα άλλα, να είσαι πάντα καλά και να δώσει τα χαιρετίσματα, τα θερμά μου στην αδερφούλα σου Νίκο Μωρόπουλο. Πώ γίνεται να τα έχουμε όλα τα άλλα κοινά. Και να μην έχουμε τίποτα πολιτικό κοινό, πολιτικά κοινό, αυτό είναι που δεν με βγάζει να μπορώ να απαντήσω σε εκείνο το περιβόητο. Ούμε επίση, κάνουμε επίση. Γιατί αυτό δεν είναι τελικό κείμενο. Όλα τα κείμενα καμιά φορά εξαρτιόνται να ξέρει τώρα που το διορθώνει και πάει ένα κόμμα. Κατά και μη, ερεύνα. Άμα του βάλει ένα κόμμα κάπου αλλού, καταντάει σκοταδισμό. Οπότε για σκέψτε το και από αυτή την άποψη. Και εγώ θα κλείσω με τι, με μια θεραπεία. Απορίων, ερωτήσεων, ε, καλής και κακή διάθεσης, έρχεται κακογερία Σας εύχομαι να την περάσετε αυρόχισπωση, να μην ξεπαγιάσετε ε, Καμιά φορά ένα φιλί και μια αγκαλιά τα καταφέρνει να ζεστάνει για τις πιο κρύες μέρες Η θεραπεία είναι ρεμιδίς από τον, την, τους γερτούδις και είναι πίσω του 2005 Ισπανιστή Καλό Σαββατοκύριακο De una tal remedio, me han dicho que tiene las soluciones, ya la rareza de tu cabeza, a los dolores de corazones, ella conoce todos tus problemas, se mete en tu vida y tú no te enteras. Una noche, se pasó del instante y auguró la suerte, y a dos años vista, se burló de su cliente, se marchó con su secreto, no le portaba no los abiertos, que responde la sangre caliente, caliente. Yo fue lo bastante prudente para escaparse de la gente. Esa noche fue asesinada sin poder comprender nada sin ver en un oscuro té turo un remedico las cartas están la cataca bañada esa, esa, esa, esa noche y aún murmura, no hay aguda, se libre de ella. esa noche se pasaron de lista analizadas si se volanden esa noche ya un murmullo en memoria alguna celebrada esa noche lo timor remedio vendieron a un pueblo en que la quemó Esa noche se pasó de lista, nadie se despita, se hice burlando, mancha de un rojo tirando a oscuro, mancha en la mente de cada uno, y aún se percibe su demencia.